Αποστολή! Έλα! Έλα, Αποστολή! Καλώ όρισε! Καλώ σε βρήκα! Δεν μου λες. Πολύ περίσευμα μα άφησε ο Μιτσοτάκη και είχαμε, γιατί είμαι συνταξιούχο, μα έχουν κόψει συντάξει σε δώρα και αυτά και δεν είχαμε να πάμε ούτε στο χωριό και τη βγάλαμε εδώ στο σπίτι. Ο Μιτσοτάκη, δεν ξέρω τι λέτε, ο Μιτσοτάκη σα είδε να φεύγετε. Τώρα τι κάνετε εσεί, δεν ξέρω. Και έκανε ένα Μιτσοτάκη, μα είπε να φεύγουμε, μα κρύβεται. Σα είδε να φεύγετε, είναι έξω το δρόμο. κάτω στο Πάσχα. Κρατώ, όπω σα είπα, ω ενθαρρυντικό ότι ο κόσμο είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα για να mm. μπορέσει να, να ταξέψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κόψω από κάτι άλλο για να φύγει. Ah. Τώρα πάει στην Τουρκία να κάνει τίλη Γιατί αυτός με τον Ντογάν κάνε τίλη Τίλη, τίλη, τίλη το καντήλη κάνουνε Γιατί τίλη δεν κάνουνε το <Τιλιο> <Τιλιο> Τιλ κάνει, τίλ. Τα κάνει κοντρά. Ο Εντογάν πληρώνει καλά. Δεν έχω ακούσει κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. θα με θυμηθείς. Πληρώνει καλά ο Εντογάν. Πληρώνει παντού. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κογκρέσο... Κοντρά, Δεν μας πληρώνει για... και το χρέος τώρα σίγκα, τι 400, τι 402. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια εννοώ. Τώρα θα μας κάνει η απικία της Τουρκίας. We are at the same page, δηλαδή συμφωνούμε. Τι έργο έχει κάνει ο Μητσοτάκη. Δηλαδή, η οικογένεια τι έργο, που λέει ο Μητσοτάκη έχει κάνει ένα έργο. Καλά τώρα ανοίξουμε κουβέντα τώρα. Τέλο παντό. Ποιο είναι το έργο τη οικογένεια Μιτσοτάκι. Έχει υπογράψει τρία μην έχει καταστρέψει τη χώρα. Δεν έχει δουλεύει ποτέ στη ζωή τη. Ποιο είναι ακριβώ το έργο. Για Να μα πει αυτό που είπε τώρα, ότι τώρα, ο Μητσοτάκι. Τώρα θα μου τι θα κάνουμε τώρα, είναι... τέλο πάντων. Το λέμε έτσι γιατί ακούστηκε και στην κομμάτι. Γι' αυτό πήρα την λεφτά. Okay. Ποιο είναι το έργο που έχει κάνει αυτό. Τώρα άνταξει, άμα είναι να μην εκτιμούμε τίποτα, άνε. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Μπάει και αυτοί οι ευκολεστώνοι παρουσιάζουν αυτέ να πάει να κάνει κουβέντα με το τέλο. Ο κυριακό Μητσοτάκη είναι να ευέστε το σημείο για μένα. Μου αρέσουν τέτοιοι άντρε και θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίσω πραγματικά και εννοείται να συζητήσουμε σε πράγματα τη πολιτική και εκτό πολιτική. Παρά την περιμονική να γραφείε την κουβέντα, να πάει στη βόρειο έβγαλ, να πάει πάνω από του αναμετρήσει, να πάει όταν γίνονται χρηστιαμοί και έξω του ανάπτυξη πάνω σαν να δική πολύ χρόνο, μια διαμερία μάτι και όλοι οι άλλοι. Οι παρευρισκόμενοι εκεί και είναι ακριβώ έργο που του κάνει εμεί οι τέκτε. Είναι τούτη. Εντάξει. Αν εσεί δεν τίερ. τα βλέπετε, να πάνε σε άλλη χώρα. Εμεί δεν τα. Να πάμε σε άλλη χώρα που δεν έχουμε πάει όταν είμαστε μικροί. Τώρα, ένα όχι λάθο, όχι. Να στείλετε αυτού σε άλλη χώρα, άκυρο. πρέπει να πάνε, όχι. Άκου να σου δεν πρέπει να πάνε σε άλλη χώρα. Πρέπει να του κάνουμε φτωχού όπω κάναν αυτοί εμά και να μείνουμε εδώ και να περνάνε με αυτά που ψηφίσανε για εμά. Αυτό είναι το δίκαιο. Ούτε ξύλο, ούτε τίποτα. Θα ζούνε με αυτά που ψηφίσανε αυτοί για μα και να μην έχουν κεφράγιο. Γεια σας. Γεια σας. Αν το Γιάννενα παίρνω, ξαφνικά εκεί που ακούγαμε τον αποστόλη, μας το φρακάρανε, δεν ακούγεται τίποτα. Τι έγινε; Πού έγινε, τι έγινε αυτό, πού συνέβη, από πού ακούτε? Γιάννενα. Με δυο παπούτσια... Θεσολονίκη, Γιάννα, με δυο παπούτσια... Κατάλαβα, ναι, δεν τη λέω την κρυάδα. Με δυο... Γιατί για να κανένα ασκέδο. Εξέτω να το από πάντα του Υπάρχει πιθανότητα, πηγαίνετε θα του πατήστε και βλέπουμε. Θα okay. δούμε τι θα γίνει. Οκ. Κάντε από εκεί να έχουμε, κόκκινο αποστόριμο. Κι εγώ δεν συμφωνώ. Κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν. Κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν. Φασισμό! Προδοσία! Εσχρή κιό! Έσχρι κυγιο! Κυρίε και κύριοι! Κάτσε κινητήρε Ελλάδα! Αλλιία! Αλητία! Αλητία! Αρκούνιδε! Να σε ρωτήσω κάτι. Τι, μια και πήγε Eurovision σύμφωνα με το Πελαιόπουλο που φτιάξατε εσεί. Εδώ για πρώτη φορά στην Ελληνέζ μου θα σα παρουσιάσω βίντεο κλειπ του Ιησού Χριστού του Ιδίου στην 1 Eurovision στο Τρότχεν τη Νορβηγία. Ψήφω χουδίπετο, τι σταυρό κουβαλάω. Τι σταυρό κουβαλάω, με ρωτάνε οι φίλοι. <laughs> Αυτό είναι, τι πλούτορφο και μαλακίε. <laughs> Jesus Rison, Jesus Christ Superstar. <laughs> Όλα απόψε σε θυμίζουν και δεν ξέρω πού πάνε. Στο τσίγαρο, Μιλάω Ορίστε να το Ο Ιησούς Χριστός με το χιλόφωνο Και με ποιον είχε κόντρα Με τυρότη κράης Ναι, ε, ναι πάντα υπήρχε κάτι Έχασε γιατί το κοινό ψήφισε το βαραβά Τα ζώα Ποιο έχει γενέθλια 9 α που είναι οι ευρωεκλογέ. Εσύ Εγώ ρε μαλάκα, κλείνουν τα 60. Να σου πω πρώτη φορά. 60 Κατά... χρόνια μαλάκα σου. Πώ το έχει καταφέρει, μπράβο Μπράβο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 Να υπάρχει αποχή 5% μόνο. Βάζωμα παιδιά, βάζωμα.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 Τού λοιπόν, ήρθε ο νέο Δήμαρχο, ο Γιάννη τον Πούλογου, αδελφό του άλλου τον Πούλογλου. Ποιο είναι άλλο στον πουλογνώ. Ο άλλο στον πύργο υπόδω τη Νέα Δημοκρατία. Α μάλιστα να. Εκταρέ δεν υπάρχει κογγενειακή ευθύνη. Όχι, ρε παιδί μου, δεν το έρχεται εκεί. Είχε το αναφέρει. Για να πω ότι δεν είναι άγνωστο. Είναι... Α, μάλιστα μάλιστα. Ήρθε λοιπόν ο Γιάννη των Πούλογλου και το κατέβασε στο δημοτικό συμβούλιο. Γιατί το κράτο έχει συνέχεια, όπω και ο Δήμο. Έχει συνέχεια και συνέβεια και τέτοιο. Έρχεται λοιπόν και ψηφίζουμε ανάμεσα στα άλλα. Πρόσεχε, θέλω να σου πω ότι. Όχι, θα πάει τον μπούλο γλου στο Μελισανίδη, τώρα θες να πει εσύ. Δεν ξέρω. Α. Εγώ δεν είπα γάς. Δεν πήγε ο βούρος α πούμε. Κανεί εγώ μιλάω για UEFA. Ναι, UEFA, UEFA, ναι. Θα πάει κόντρα στο Μελισανίδη να κάνει τη φιέστα στο. Για σοφιά. Μιλάω ότι το υπογράψανε. Άσε που Γράφε. βγήκε κάποιο να πει ότι θα φάει ψωμί όλη η περιοχή, όλη η Δεκελεία. Το είπα ναι, ή όχι ακόμα. Το είπε ο. Ο, ο, ο... ο παπαγάλο. Το είπε. o va pagalos o ti sanganya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 Ε, θα μπορούσαν να γίνουνε καντίνε. Πάρκινγκ, πάρκινγκ, το ακούω. Πάρκινγκ. Γιατί δεν έχει πάρκινγκ το Αγία Σοφία, το υπερσύγχρονο εκεί που δώσαμε και σκάψαμε μέχρι να βρούμε και φυσό. Πάντε, Τέλο πάντων, εγώ παίρνω να πω ότι πολλοί γονεί <στολίγονις> είμαστε απέναντι. Ε, καλά. Μην δείτε ανάπτυξη, αμέσω απέναντι. Έλεο, Τζίζε. Μην με κάνει γελάω, ωραία. Όταν γίνεται το, το παζάρι στη Νέα Φιλαδέλφια και κλείνει ο δεν έχετε πρόβλημα. <στολίγμα> Να δεις. Το δεύτερο δημοτικό συγκεκριμένα έχει καθίσει το προαυλίο του. Σου μιλάω για τα Όταν σχολεία... γίνεται το παζάρι και κλείνει όλη την κελία, είναι απλά Τετάρτη και Σου πάμε μιλάω... για πίτσα στο Ελτοράντο. Σου... Σου μιλάω για τα σχολεία τα οποία είχαν πλημμυρίσει το 21 που τα είχαν δείξει. Ωραία, βροχή είναι, έπεσε, δεν ήξεραν πότε θα πέσει. Το σχολείο, το τα μαλακισμένα ο... που ήταν, ήταν σε αποχαιτεύσει μέσα από τα σακουλάκια από τη Αντόνατζ. Το δεύτερο δημοτικό το έχει θεμελιώσει ο Βενιζέλο. Να λέτε καλά που έχετε δημοτικό. Ε, τέλο πάντων με την κεραμέω και. Κερα... Εγκαιρεμένο, ζωριακό ήταν να μην έχετε ούτε αυτά. Ωραία. Okay. Και να σου πω στο κάτω-κάτω, στούρνη από τα σχολεία, τούβλα. Ωραία. Γιατί να μην τα κάνουμε πάρκινγκ. Το πάρκινγκ προσφέρει και κάτι στην περιοχή, διευκολύνει. Ναι, καλά. Τέλο πάντων, ανοίγει και ερκόπορτα για το συγκεκριμένο. Προσπαθούμε να βρούμε νομική λύση και αν δεν βρούμε νομική λύση, θα το καταργήσουμε τη πράγμαση. Εμεί θα είμαστε εκεί πέρα την ημέρα που θα γίνει. Την άλλη μέρα, τα παιδιά μα δίνουν επανελίνιε και δεν θα αφήσουμε να γίνει τίποτα. Α, λοιπόν. Δώσε... Κατάλαβα, με αυτέ τι συνθήκε και οι πανελίνιε τον Π Καλή εβδομάδα, κύριε Αποστόν. Αλλήμωνο, αλλήμωνο. Αν δεν πάνε... δηλώσετε παρουσίες όλοι οι ψέκες, ποιος? Δώσανε μέλη στον Πολωνό. Θα το βρουν όλοι. Emils <χει> in Poland 1978. The famous UFO in Poland. Μετά έχουμε τρίγωνα βερμούδων. Και στην Αλλάσκα, προσέξτε το αυτό, 100 αεροπλάνα κάθε χρόνο χάνονται εκεί. Μ' ακούς? Σ' ακούω όπως δεν σ' ακούω. Ναι, και 9.000 χαθήκανε από το 62. Και αυτό το λέει Security Officer UK.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 Και το ίδιο γίνεται και στο Queen Island της Αυστραλίας Είναι από κει μεριά προς τη Νέα Ζηλανδία Έχουν και εκεί τριγώνο, εκεί χάσανε ένα αεροπλάνο Έλα ρε παιδάκι, το... δεν αντέχω Πάσχα έρχεται, Πάσχα φεύγει, Χριστούγεννα γιορτές Δεν εξασθενεί κάπου αυτό το πράγμα, αυτή η ψέκα Δεν αντέχω, έλα γεια Καλώ μα βρήκατε. Δεν σα ψάχναμε. Μα τοίχατε. Τέλο πάντων. Πάντα γλυκούλι, μια παραγλικούλή για πάντα γλυκού. Ναι, ναι, να σου βωβω που τσακό νατε λέει τα παλικάρια ποιο έχει τι εφενικέ επιστολή του κυρίου. Να επιστολή του Ιησού μα ο ίδιο ο Θεό μα, ο Χριστό μα γράφει επιστολή. Να την παιδιά! Επιστολή του Χριστού μα! Το χειρόγραφο τη στο 21, 38, 15, 000, με ένα απλό τηλεφώνη μα και μόνο με 20 ευρώ δικό σα! Τσουπ, ξουπατά για το κύριακούλη και σου λέει Γατάκια. Ε, εγώ έχω τι επιστολέ τη τις Γνήση τη Παναγία. Ωχ, oh, ακολούε! είναι. Και του παίρνει και τα σόβρακα. Είναι ο πιο θρησκευόμενο από όλου. Επίση, να πούμε τον Κυριακή. Μια φορά κρυόκοολ για πάντα κρυόκοολ. Εγώ? Ε, ναι. Έλα, μωρή κρύο ήταν. Ε. Ήταν αστείο Δευτέρα. Τι είναι η σημερινή Δευτέρα, ναι. Έλα. Ήταν αστείο και... κακό τώρα, ό,τι μέρα και να είναι. <laughs> <τέλος πάντων. laughs> δεν πειράζει, αγάπη μου γλυκιά, <laughs> δεν πειράζει όλα καλά. Έλα, μωρα, Ωραία, να σου πω λίγο και να πούμε και στον Κυριακούλη που κόπτεται για τη συμφωνία των Πρεσπών και για την Μακεδονία. Κόπτεται, ότι ναι, κόπτεται. Πολύ κόπτεται. Να του mm. πούμε ότι πεδίο δόξη λευκών. Τώρα που αυτή εκεί του Βεμερό δεν θέλουν τη συμφωνία των Πρεσπών γιατί τη θεωρούν και αυτοί με τη σειρά του προοδοτική. Μπράβο, κούλη. Είναι ευκαιρία να την ακυρώσει, να ασκήσει βέτο και όλε αυτέ τι μαλακίε που θέλει και Σίγουρα, πριν. ναι, αυτό θα γίνει τώρα. Αλλά δεν θα γίνει, λε, τέλο πάντων. Θα πάρει την βετάλια και θα κάνει βέτο. <laughs> Λέω <laughs> κι εγώ ένα. Ναι, <laughs> ναι, σε κόλλησα, Ε, κολλησικό είναι. Για να μιλιώσεις άσχημα Αγάπη μου Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας Πόνος μη μας μακάρι Θα μας έρθει όμως Να γιορτάσουμε μαζί άλλη μια Μεγάλη νίκη της Δημοκρατίας Πόνος μη μας έρθει μακάρι Θα μας ήρθε όμως παπάρη, σίγουρα δεν ήρθε το δεκάρι. Λοιπόν, θέλω να σου σου ένα ερώτημα. Τι. Πώς λέγεται η τραγουδίστρια του Ισραήλ που πήγε παπάρη. Του Ισραήλ, Όχι, που ξέρω. Λέγεται Εντενγκολάν. Δεν κολάν. Εντενγκολάν. Και θα ρωτήσω εγώ. Κολάνε μωρέα αυτοί που σπάνε να πάω σε μια ψηφορία. Εντενγκολάν. Αχ, κολάνε! Τι σα έχει πιάσει, Τι γίνεται. Λίγο λείψαμε και πέσατε στο βούρκο. Παρακαλώ. Με ρωτάει Άντε πάλι. Άσε με τώρα που σου ρωτάνε και ακροατέ. Μαρκόνι για, για τη σκόνη, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Στο ζερεφό, ένα λεπτό να απαντήσω στου ακροατέ. Δεν του νοιάζει να του απαντήσει, ε, λοιπόν, ρωτάνε για τρόλ, ε, δεν το καταλαβαίνει και τι έκανε. Ακούω την εκπομπή σου και λένε να απαντήσει ο για τη σκόνη, εγώ είμαι ειδικό. Στη βαριτική διαστολή του χρόνου, την οποία όμω την ξέρω, αποκαλείται. Είσαι και από... ειδικό, δηλαδή, ε, εκεί φτάσαμε. Υπάρχει ειδικότητα, δεν το ήξερα, Ένα γραμμάριο Τώρα έμαθα. Πάλι... Ευχαριστώ. Ένα Έλα χρόνος... για.